Γεια σου Τσελιά μου. Γεια σου Μανάρη. Τι κάνεις. Καλά εσύ, ίσοι Οπ. Έλα, φοβάται. Δεν το να έρχεται. Όχι, καθόλου. Τι τιμή μου. Ε, εντάξει τώρα. Το ήξερα ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Από την πρώτη στιγμή ε... ήταν, αλλά μου την παντρεμένη με παιδί. Έλα, κληρονομικό χάρισμα. Ποιο είναι το κληρονομικό ε, χάρισμα. Ε, το παντρεμένο με παιδί. Πού το κατάλαβε. Α, ναι, τα ξέρω καυτά. Λοιπόν, ερώτηση. Επειδή άνοιξα λίγο το και την προηγούμενη εκπομπή στο τέλος. Α, ναι, μωρέ. με το μακούλι. Αυτό ήθελα να Γλυκούλι. Και είχε όμως έλβες με πως αρχίδη αποκάλυψες τον ελληνικό λαό ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην κοινωνία είναι μια οργανωμένη επίθεση των κομμουνιστών των μεγαλειότατων αδειανόητων. <χωρειά> αυτό ναι, σε αυτά τετάλωτα. το όχι, ναι. Η αριστερά αποτελεί ένα βαρύδι για την πρόοδο της κοινωνίας. Πέρα, Αποσταλή, καλησπέρα. καλησπέρα. Αποστολή, ακούω τι εκπομπέ τι τελευταίε μέρε και έχω χαζέψει. Ακούω του παπάτε και τι δηλώσει που κάνουν περί τον γάμο, τον γκέι και όλα αυτά που βγαίνουν και μιλάνε επιστημονικά οι παπάτε. Άρα, στην ομοσπονδιακή δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Απομήμιση άτεχνη του, του εταίρου ρόλου. <χ> δηλαδή, <χ> εδώ έχουμε έναν άντρα που κάνει τη γυναίκα και μια γυναίκα που κάνει τον άντρα. Και έχω πάθει αφιονισμό. Κάθομαι και διαβάζω και αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο μαλάκε. Πώ γίνεται ένα παπά να βγαίνει και να μιλά επιστημονικά ή ένα βουλευτή.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 Είναι μια πολύ βασική ιστορία. Επίση, να θυμίσουμε ότι είμαστε δημοκρατία. Οπότε όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Σωστά. Δεν γίνεται. Ένα βασικό πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι όμω μέχρι... είναι και κάποιοι που είναι του Σατανά. Τώρα θα έχουν έτσι. και αυτή ίδια δικαιώματα του Σατανά. Ναι, όλοι. δεν Έχουμε δημοκρατία ή όχι. Για να ξέρουμε. Η δημοκρατία να... δημοκρατία να θα δημοκρατία κάνουμε με το Σατανά, δημοκρατία. σε παρακαλώ. Και το Σατανά μέσα. Και το Μέχρι το 2022. Με το μόνο Σατανά που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι με αυτόν τον παλιό ποδοσφαιριστή τη ΣΑΕΚ του Νεραμπρέ Σαντράτανά. Πώ το λέγανε. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο καιρό να σου πω την αλήθεια.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 Που θα πάει στην Αθήνα. Ενωθούμε όλοι με του αγρότε. Είναι ευκαιρία τώρα. Κατεβαίνει οι αγρότε να κατεβούμε. κατεβούμε και εμεί κάτω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Άλλε δικαιολογίε δεν υπάρχουν ότι δεν καταλαβαίνουμε και δεν κάνουμε. Ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν. Με του αγρότε, με του φοιτητέ, όλοι μαζί. Όλους, με όλου, με όλου. Γιατί και οι φοιτητέ ενώθηκαν. Μπρέβο, είναι ευκαιρία τώρα αυτή. Εγώ θα είμαι κάτω, δεν ξέρω για του άλλου. Αλλά αυτοί οι μπάτσοι που πιαντίζονται άμα του λένε μπάτσου, που πάνε στου θριασμού, βαλάνε τον κόσμο, πάνε στι διαδηλώσει, πετάνε τα κρυογόνα. Αυτοί δεν έχουν μάνα, δεν έχουν πατέρα, δεν Πόσο ξεφτίλα, για πόσα λεφτά δεν αυτά. Πόσο κότα ρε την Το κακό είναι ότι είναι για λίγα. και για πολλά δεν ήταν αποστολή. για πολλά, το πράγμα. Δεν αλλάζει αποστολή. Το δίκαιο είναι δίκαιο. Δεν έχει τιμή το δίκαιο, Το δίκαιο για αυτού έχει. Το δίκαιο για έχει Ε, δεν υπάρχουν λόγια Ε μη λέτε, μη λέτε Επειδή λέτε, λέτε είναι το πρόβλημα Να μη λέμε, αυτό είναι, να μη λέμε, ναι Αποστόλη, λοιπόν, για την Παρασκευή, για κάποια Παρασκευή, να βάλεις όλα αυτά που λέγονται για γαμοφιλόφιλους. Τι όλα αυτά, παίζουν κάτι συγκεκριμένο. Το αφήνω σε σένα. Και να βάλεις το τέλος από τον Κασονιέρα για 10, το τραγούδι που λέει Αποστόλη, βάλ την όλη, τη μεγάλη μαστοριά σου. Αποστόλη, Σου. Αυτά είναι παραφύσιν πράγματα, είναι αφύσικα πράγματα. Να μπορέσεις να γλιτώσει, την αξιοπρέπειά σου Μας γυρίζει αιώνες πίσω, γυρίζει τα χρόνια του Νέρωνα και του Καλλιγούλα Να διστάξει στο τώρα χίλια, και λαγούς με πέτρα χίλια. ο απευθυσμένος να γίνει γενικό μόριο Αποστολή βγάλ την έξω για στο παρκάκι Θα μας κάψει ο Θεός Ένα σπίτι υπάρτης δωρό τρυπατός στο κολωνάκι Γιατί ήμασταν από αυτούς που μας πρόγνουν Στο καθένιο η Ελλάδα Ελλάδα 2.0 Πώς θα λυπάνω σπίτι Τα λιγουράμαστε! Τα Δραχμή τα ακροβατικά Να κάνουμε κολοτούμπα Οι αλυσίδες δωρεάν Ανήκομεν στη δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι Το πίδιμα του δυο δραχμές Και με το ευρώ καλύτερα Το πίδιμα θανάτου δυο δραχμές Χωρίς πιά Αυτό ακριβώς το κύριοι συνάδελφοι Το πίδιμα Αφίρωση, ακόμη απένωση καλή. Ποιο είχε βρει που δεν είχε να κοιμηθεί πώ με να κοιμηθεί που δεν κοιμότανε. Το Ιπνον. Το ναι. Που δουλεύει ως ένα βιβλίο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, φτιάχνετε, ερώτηση που έκανε στο χρυσοχοί. Μη ξανακάνει και σε άλλου. Βάλε λοιπόν αυτόν που είναι από τα κορυφαία αυτό ο άπνού, μαζί με αυτά που έχει φτιάξει να φτιάξει. Ο Δημήτρη με αυτό το δρόμο έχουμε ξαναμιλήσει. Μια αφιέρωση για την παρασκευή αν και είναι νωρί ακόμα. Βάλε λίγο το χρυσοχωί που δεν κοιμάται, με τον τύπο από την κόρη τον στον Αιπνοπτό. Α Όλον το μυαλό πήγε. εκεί πήγε. Και και σάλωση, τους δεν του πρόλαβες ακριβώ, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουν να φανεί σε κοινωνία. Κάνε να ή θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άντε, καλέ αγώνε, αδερφέ. Πέμπτη φορά στο Υπουργείο, Ε. Πόσε ώρε κοιμάται ο Υπουργό Προστασία του Πολιτήτου, <navigator> Συνήθω δεν κοιμάται. Ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Όταν είστε απελπισμένο. Βλέπει πολλά όνειρα. Ε ρε Μπάσκε, είσαι κουνιστή πανηθρώνε, Είμαι έντιμο άνθρωπο και πολιτικό. Θα φάει εκεί και να του κάνουμε τον κόμμα τη γη. Είναι πρόσφυγε. Τελεία και πιάβλα. Έραστε κόσμε. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Έραστε κόσμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σα είναι. Ναι, για σας, πω είστε. Καλά εσείς. Τι να κάνουμε προσπαθούμε εμεί από αυτό να μα δείξω τώρα την επικαιρότητα. Συνήθω, μια κυρία κυρία, τέλο πάντων, που είχε πάει τηλέφωνο και σου έλεγε, γιατί τώρα οι αγρότε και φέρνουνε τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και τι τα φέρνουν για να σα δείξουν <Τι> <Τι> το θυμάστε. Έτσι. Σωστό, καλά του είπα. <Τι> Αχ, το ο, το δεν ο, δεν το να να δεν لا θα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 Αυτό που άκουσε. Αυτό που, που άκουσε και άσε το υφάκι Αλλά. σε μένα. Τρίχα-τρίχα θα σε πιάσω. Έχει. Άντε. Μα ακού. Υπάρχουν και κόσμοι που έχουν και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι είπες. Αυτό που άκουσε. Μου λέσαμε να το είπε. Τι είπε. Για ξαναπέσαι αυτό. Ε, ε, δεν κοτάω. Νομίζει κοτάω. Για ξαναπέσαι. Όχι να τ' άκουγε. Δεν το άκουσε αυτό που είπε. Κυρά μου. Κατίνα. Άντε ε. να γυρίσει κάμια μπουκλά. Για το ξαναπέσαι αυτό που άκουσε. Και τι, τι θα γίνει, να το λέω μπουκλα. Τον άκουσα να σου πω κάτι, μπορείτε να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε. εσεί. Άλλοι όρεξη δεν είχαμε, άντε για. Δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά και καθόλου όμορφα. Ε, μην το ξαναμπείτε αυτό. Τι έγινε αυτό. Έλα στε κός Το, το πασόφι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. ΕΡΑΣΤΕ στε Τι είμαστε, Φαλάκε! Και... Τι είμαστε, Φαλάκε Ζητώ η Ελλάδα! Ε, ράστε, Τα θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Ναι. Yeah. Ε, σε παρακαλώ, μπορεί να με συνδέσει με τον προϊστάμενο του ροδιαφώνου. Εσύ που είχε σπάρει και πριν είσαι. Ε, σε παρακαλώ, μπορεί. Και τώρα με... ζητά τον προϊστάμενο, τι να μου κάνει, θα μου τι βρέξει. Έχετε κάποια δουλειά. Όχι, θα μου πει εμένα, εγώ μου προϊστάμενο. Και να μην μου ξαναπεί εμένα ότι δεν με <συσκλή> Αυτά δω... να Α, <συσκλή> τα πει. Α, να σου πήγε. <συσκλή> <συσκλή> <συσκλή> Όταν το λέω, πάντα πιάνει. Σε παρακαλώ, μπορεί να με συνδέσει. <συσκλή> τι θε, εγώ είμαι προϊστάμενο. Εσύ είσαι προϊστάμενο. Ναι. Δεν είσαι προϊστάμενο. Στο γραφείο προϊσταμένη πήρατε. Θα σου κάνω καταγγελία για αυτό που είπε, σου θα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 Με φούς πανέλες βανικές Και θέλω να σου το δείξω Τι φαίνεις να μου δείξεις Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου Το πουλάκι τσίου, μια για την Παρασκευή Στοχα παλιό, είναι έτοιμο Από σένα να γλιτώσω αν με το λέγαμε τότε Αλλά τελικά είναι πραγματικότητα Ότι μου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 Κάβλα Κάβλα Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά Σε <σοκολετένια> αυγά του Πάσχα Και δάκρυ πληρωμένο δύο αυγά Και τρεις δραχμένες Και με το ευρώ καλύτερα Βεβαίως, ου Και επειδή δεν πρόκειται να σε βρώμα σε την Παρασκευή ξανά Θα θέλω μπορεί στο μαύρο γάτο του Παπ Κασταντίνου έτσι με αγάπη Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουν με ζημιά Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών Και την κουτάλα χάσουν μαζί με τα ζουμιά Εγώ α πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρπή. Κι ό,τι γλυκά αν σ' αφούσκα να ευρώ αδιαφρύνεις τα ποσά. Έτσι αφού σκεφτείκανε βρήκαν το πιο σωστό Το γάτο να τσεκώσουν μέσα μου το αναρχικό. Δεν είναι οι μαθητέ, είναι οι κομμουνιστές Για μαθητές. Μαθητές. Είχε λοιπόν σε Γιάννη το χάφιετο τσουρμό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 Λοιπόν, άκουνα σου πω την Παρασκευή Θαλοχάρη ξανά Λέγε Λουκά με τον κρυπτογκέι από τη Γήπρο Αλλά 30 χρόνια του λέει και είσαι παρθένος Μήπως του λέει είσαι κρυπτογκέι Να λέει τα δικά τους γάμους για τα γαμίσια Και να τον βρίζει η Ελένη Η Ελένη Λουκά είμαι! Μπορώ να κοινωνήσω χωρίς να είμαι παντρεμένη Αλλά μένω με τον σύντροφο και Αν είσαι στο μόρφο πνευματικό πέντινος Σπ Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος Γιατί επιτρέπει το γαμίσι Είσαι γάρος ος ανώμαλος Ρε Για έτσι έτσι είναι η παιδί μου Βλάκα ηλίση Ένας βλάκας και μισώθησε βρε Αϊκούρα Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη Έρχεται το τέλος σας Σας προειδοποιώ σατανάδες Περάστε,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 Πήρα να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή Γιατί μου έτσι μια πολύ ωραία έμπνευση Έλα μην με κοροϊδεύει. Θέλω τον παπαδόπουλο που κρόζει Που κάνει το κήρυγμα σαν να είναι παπά στο Νάμβανα Σε συνδυασμό με τον Dance with the Devil Α, όχι, αυτή είναι το sorry And dance with the devil Το έχουμε Ένα να ξέρετε Οι νόμοι, όπως τους έθεσε Σε όλο το σύμπανη τριαδική αρχή Δεν μπορεί να καταπέσουν Από εωσφορικά νομοθετήματα Το παρόν νομοσχέδιο του σκότους Μας γυρίζει αιώνες πίσω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 Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει, έλεγα και χθε. <Israeli angeringeni> Έρχεται το τέλος σα σας προειδοποιώ Η οργή του Θεού. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Εγώ είμαι. Καλησπέρα Αποστόλη Νεκτάριο Σταπορόδο. Θα σε, σε λέω νέκτη. Νέκτη. Και... θα σε λέω νέκτη. Όπως θες, πήρα να σου πω σε χαρητήρια για την εκπομπή για όλα αυτά τα χρόνια που μας κατάτε σύντορια. Ευχαριστούμε και θέλω να κάνω για την Παρασκευή. Αν είναι δυνατόν να ζητήσω και ξέρω ότι θα το κάνεις γιατί θα τα φτιάξεις όπως πρέπει το καφενείο oh, η Ελλάς. Ο oh, καφενείο <σχελίου> η Ακριβώ. Ο σα Και ξέρω ότι ταιριάζει πολύ στις μέρες μας Και άμα μπορεί να το φαλείς Και σε ευχαριστώ Φέραστε Να είστε καλά Να είστε καλά. Ψυχή μου. Πέραστε, Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο μισοτάκι. Μπράβο Τσίπρα wow! Πέραστε... Βεράσσε κόσμε Αχ μισή μου αγάπη μου Περάσε <laughs> κόσμε <laughs> Τα καλασορίζουμε Τα καλασορίζουμε στην Καστοριά Την ακριτική Καστοριά μας Όπως αξήγησε ρε παπανδρέου Βεράσσε κόσμε Κρυφτινάκη καλά λέμε Μπείτε μέσα Περάσε κόσμε Ver aşk kozme.